Daddy la la la la la la la. Daddy sena la la Έβαλε και τον κύριο Σκουρλέτη μέσα. Είναι η Άννα Μισέλα Δεν θα την ξανασυστήσουμε, νομίζω πια την ξέρει όλη η Ελλάδα. Την αγαπάει όλη η Ελλάδα. Εμεί εδώ την έχουμε ανακαλύψει όταν δεν την πολύ ήξερε ο κόσμο. Είναι η πιο σοφή επιλογή Σαμαρά. Και μην τολμήσει ο Σαμάρα, γιατί ακούγονται διάφορα ότι δεν είναι και τόσο καλή στα παράθυρα. Είναι άριστη ότι καλύτερο υπάρχει. Μην τολμήσει ο Σαμάρα, βγάλει την Άννα Μισέλα από εκεί που είναι. Θα μείνει στην ιστορία και μόνο γι' αυτό. Μην τολμήσει ο υπερήφανο λαό των Ιωαννίνων και δεν την ξαναβγάλει με μεγάλο ποσοστό βουλευτήνα, γιατί εκεί εκλέγεται εκεί θα δώσουμε τις πρώτες ευχαριστίες των λαό των Ιωαννίνων με το αλάνθαστο κριτήριο που έχει και επέλεξε όταν κανείς δεν την ήξερε ήταν μια απλή διαχειρίστρια πολυκατοικία. την Άννα Μισελ για διάφορα αξιώματα και σιγά σιγά ανεβαίνει όπως πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο γιατί τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να Προχωράνε. Τι μα είπε η Άννα Μισελ χτε βράδυ στον Ενικό που έκλειψε την παράσταση. Βεβαίω ήταν και η Μιράντα Ξαφά από δίπλα. Και ο Χρήστο Κόνστα, τελειωτικά τα χτυπήματα. Αλλά εμεί, λόγω αγάπη, θα μείνουμε στην Άννα Μισελ, ίσω και λίγο στη Μιράντα Ξαφά. Τον Κόνστα δεν μπορούμε να ακούσουμε τι είπε. Είναι αυτά που έλεγε πριν 4-3 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει απολύτω τίποτα παρά μόνο κάποια κιλά παραπάνω. Ο Χρήστο Κόνστα, ο δημοσιογράφο αυτό είναι. Η Άννα Μισέλ λοιπόν μας πληροφόρησε χθες για ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Έχουμε κηδεία σήμερα. Πέθανε το χρέος. Ο κύριος Σαμαράς έχει πετύχει ένα σωρό πράγματα μαζί με την κυβέρνησή του αυτό το χρόνο τα οποία έχει υποσχεθεί και είναι αποτέλεσμα σκληρής διαπραγμάταυσης. Έχει συγχωρεθεί ένα μεγάλο κομμάτι του χρέου μα. Έχει συγχωρεθεί ένα μεγάλο κομμάτι του χρέου μας. Θέλετε να αρχίσω να, να, να τα κάνω λίστα. Τα, το νίκο, το νίκο, πρόβλημα νίκο, ξέρετε νίκο, νίκο, νίκο. ποιο είναι κύριε Βασίλη. Το πρόβλημα είναι ναι, ότι αυτά νίκο. τα πράγματα ακόμα εσείς και γι' αυτό έχετε δίκιο. Αυτά τα πράγματα ακόμα εσείς δεν τα έχετε νιώσει στην καθημερινότητά σας. Εσείς οι γειτονέ σα, οι γειτονέ μου, οι άνθρωποι με του οποίου ζω στα πράγματα. Τα νιώθουμε και πολύ. Θα τα νιώ... τα θετικά εννοώ κύριε Βασίλη. γεράσιμος για κουμάτους αναφέρομαι <much <singing> <much> Αυτά λοιπόν τα <much> πράγματα πιο, πιο σύντομα από ό,τι νομίζετε θα τα νιώσετε Σε ευχαριστώ Βανίγερο Πρώτον θα νιώσουμε τα θετικά <much> <much> είναι θέμα ημερών, μηνών, λεπτών ίσως δεύτερον συγχωρέθηκε το χρέος χάσαμε το χρέος τόσο καλό που ήταν τα πηγαίναμε τόσο καλά μαζί του συγχωρέθηκε το χρέο που είναι 30 δισεκατομμύρια πιο πολύ από ό,τι ήταν το 2009. Οι πολίτε έχουν συγχωρεθεί και θα συγχωρεθούν έτσι όπω πάει με αυτού του ρυθμού. Το χρέο κανονικά καλπάζει και με Σαμαρά και με Άννα Μισελ και με Βενιζέλο και με όλου του υπόλοιπου. Ο ενδιάμεσο, ο συνταγματάρχη, είναι αυτό που από χτες έχει μπλέξει και αυτό με τη δικαιοσύνη λόγω συζύγου, λόγω αδερφού και μια επιχείρηση και ενό χρέου που περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίε για να μιλήσει και να λάβει αλήθεια. Και γι' αυτό γεράσιμο για κουμάτο, αναφέρομαι όπω είπε ο ίδιο. Θα βγει η νέα δημοκρατία στις Ευρωεκλογέ. Να είστε σίγουροι γι' αυτό Μάλιστα στοιχημάτισε και γι' αυτό Ο Άδωνης Γεωργιάδης Είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός Να πάει να τεινάξει τον αέρα αυτά που πετύχαμε Κύριε Βασίλη Και εις γνώση του να επιλέξει να επιστρέψει Η χώρα στον Ιούνιο του 12 Ε, Μαρίνα Είναι δυνατόν, εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει Η νέα δημοκρατία θα κερδί Είναι άνθρωπο, γιατί θα κερδίσεις, για και στη χρήμα Κέρβιοι πέρα από κάθε φαντασία in in bye, bye, bye, bye, bye. Συνταγματάχης καταπονομή του ελληνικού στρατού Υπηρετών επί 18 μήνε στον εύρο Για να σημώσει και ακουμάτωση Αναφέρομαι Εινάμε, βάζω και καλά. Το καλάνοιξη των καμπούρακινων, νομίζω είναι η καλύτερη απάντηση. Δεν χρειάζεται ούτε καν να επιχειρηματολογήσει. Ναι, βεβαίω θα κερδίσει. Θα πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε και την απάντηση σε λίγο του Πρωθυπουργού αλλά και τη ίδια τη Άννα Μισελ λίγο πριν τι πρώτε διαφημίσει. Αλλά μέχρι τότε έχουμε να ακούσουμε κι άλλα. Όπω για παράδειγμα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπω τη χθεσινή πάλι εκπομπή στον Ενικό το βράδυ, ο κύριο Σκουρλέτη την ανέπτυξη. Και πραγματικά είναι ένα ωραίο όραμα. Είναι και πρωτότυπο. Ε, δεν το είχαμε ακούσει, δεν περιμέναμε από αριστερό κόμμα ότι θα ακούσουμε μια τέτοια πρόταση. Μα ενθουσίασε πάρα πολύ και θέλουμε όπω γίνεται πάντα να τη μοιραστούμε μαζί σα. Τι περιθώρια έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να βελτιώσει το ευρυντικό επίπεδο του να... Ελλάδα, Η χώρα έχει <laughs> αυτή τη στιγμή πλεονεκτήματα. Κύριε Βασίλη, Στον αγροτικό τομέα. Μαρίνα. Μπορεί mm. να, να κατορθώσει να είναι η καθα... ο καθαρό λαχανόκηπο τη Ευρώπη, να το πω έτσι. <laughs> Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού να ο παπάς. Μπορεί να, να κατορθώσει να είναι ο καθαρός λαχανόκηπος της Ευρώπης, να το πω έτσι. Ωραμα ΣΥΡΙΖΑ, καθαρός λαχανόκηπος της Ευρώπης. Μέχρι τώρα ήμασταν τα Γκαρσόνια, μέχρι τώρα ήμασταν χίλια άλλα χαβούζες, γιατί και κάτι απόβλητο από τη Συρία κάπου εδώ θέλουν να τα πετάξουνε. Ήμασταν αυτό που ήμασταν, το πειραματόζω, Τώρα ερχόμαστε, αλλάζουν όλα αυτά, τα ξεχνάμε, πάμε σε καλύτερε μέρε. Λαχανόκυπο τη Ευρώπη. Η μισοσύ ήθελε να πει ότι θα τροφοδοτούμε την Ευρώπη με αγροτικά προϊόντα υψηλή ποιότητα, βιολογική καλλιέργεια. Όχι, δεν το πέτσε. Είπε λαχανόκυπο, καθαρό μάλιστα. Οπότε, ό,τι έχει ο καθένα στο μυαλό του βγάζει. Ο κύριο Κουρλέτη, εκπρόσωπο τύπου του Ήριζα, λίγο πριν έρθουν στην εξουσία, έχουν μπει για τα καλά στα κοστούμια τη εξουσία με την έννοια ότι λένε αυτά που λένε όσοι. Έχουν καταλάβει εξουσία στην Ελλάδα. Τη λέξη εξουσία βάλτε την σε εισαγωγικά, γιατί είναι μια λέξη για να συνονοιόμαστε όλοι εμεί οι υπόλοιποι. Η Άννα Μισελ, θα ξανάρθουμε εκεί, απαντώντα τη Μαρίνα, γιατί έχει αυτό το ωραίο ότι πιάνει το μικρό όνομα των πολιτών, νιώθει αυτή την οικειότητα, ότι είμαι κι εγώ ένα από εσά και απαντάει προσωπικά. Απάντησε στη Μαρίνα και φαντάζομαι τη διαφώτισε, γιατί έκανε μια κομβική ερώτηση η Μαρίνα: Τι φταίει και πληρώνει ένα νέο άνθρωπο όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτό τον τόπο και έδωσε κατατοπιστική και διαφωτιστική απάντηση η Άννα Μισελ. Γιατί πρέπει να καλούμαστε εμείς οι νέοι να πληρώνουμε στο μέλλον τις απαράδεκτες επιλογές των παλαιότερων γενεών Μαρίνα, μου επιτρέπεις Μαρίνα, Μαρίνα η απάντηση γιατί πληρώνει εσύ το τίμημα είναι γιατί εμείς και εγώ, εμείς όλοι πριν από σένα κάναμε λάθη και σε απογοητεύσαμε, γι' αυτό πληρώνεις το τίμημα Θα φύγω, βγλάψεις για μένα Μην έκλεγα Μην φυγά rides Έχασα να σα πω έχουμε και συγκινητικέ εικόνε. Σήμερα εσφουγκάριζε, όχι σφουγκάριζε, βάζει και το έμπνοστα γιατί είναι αόριστο. Εσφουγκάριζε και έκλεγε. Ο Θόδωρο Πάγκαλο είναι αυτό, Τραγουδώντας και το τραγούδι. Θα φύγω, Μανούλα, το γνωστό τραγούδι. Ρώτησε η Ερμη Μαρίνα αυτό ότι πάει μια Μαρίνα εκεί και ρωτάει την Άννα Μισέλ και περιμένει σοβαρή απάντηση. Άλλη τάξη θέμα. Ρωτάει λοιπόν η Ερμη Μαρίνα, την Άννα Μισέλ, γιατί να πληρώνω όλα αυτά και λέει γιατί κάναμε λάθη. Απάντηση η Άννα Μισέλ. Αφού το απάντηση, οντος φεύγεις μετά από αυτό χέροντος ότι έχει κάνει κάποιους άλλους λάθους και το πληρώνεις εσύ. Στέκετε αυτό στη λογική, στέκετε στο νου, πώς κανονίζεις τις δουλειές σου την επόμενη μέρα την υπόλοιπη Ζωή, περιμένοντας τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν είναι τόσες όσος πρέπει, αλλά γι αυτό υπάρχει ο Άδωνις. Εγώ πιστεύω στις μεταρρυθμίσεις. Πιστεύω πιο πολύ από την τройκα. Η τройκα μας βάζει λίγες. Εμείς χρειάζομαστε περισσότερες. Εγώ πιστεύω στις μεταρρυθμίσεις Ανάθεμα τη χαμοστέρδα Πιστεύω πιο πολύ από την Τρόικα Ανάθεμα τη χαμοστέρδα Η Τρόικα μας βάζει λίγες Εμείς χρειάζομαστε περισσότερες Ωρες κι και έκλαιγα κι έκλεγα. Τώρα τι μιλάει, ο πισσινός μιλάει Σφουγγάριζε και έκλεγε. Σα καλούμε όλου να συμμεριστείτε αυτό το δράμα του Θεοδόρου Πάγκαλου. Θα μάθουμε στην πορεία πότε συνέβη αυτό. Όταν μπορούσε να σκύψει κάτω και να σφουγγαρίσει. Και τώρα, άμα κάνει το ίδιο, και αποπειραθεί να σφουγγαρίσει, δεν πρόκειται να σηκωθεί ποτέ. σω είναι μια καλή λύση αυτό. Είναι τρει εκτέλεσει του τραγούδι που ακούμε. Τώρα μπήκαμε στην εκτέλεση τη Μάρθα Φρτζίλα. Όπω την είχε επίση τηλεοπτική Ελληνοφρένια, την εορταστική εκεί λίγο μετά την χρονιά, μα αρέσει και περισσότερο. Έχει έτσι και πιο νεύρο, καλύτερο νεύρο. Ταιριάζει και με όλα αυτά τα παλαβά που ακούμε: τα οποία είναι από το συγχωρέθηκε το χρέο, από το εσφουγγάριζα και έκλεγα, από το θα γίνει η Ελλάδα λαχανόκυπο, ότι φταίει χαμοστέρνας ότι είναι συνταγματάρχη και ότι θέλει περισσότερε μεταρρυθμίσεις ο Άδωνη, γιατί δεν του φτάνουν αυτέ που δίνει η Τρόικα και ότι θα κερδίσει, βάζει και στίχημα η Νέα Δημοκρατία. Αν φέρναμε έναν ψύχρεμο και του τα περιγράφαμε όλα αυτά, ότι συνέβησαν σε ένα βράδυ μέσα. Σε ένα εικοστατράωρο, όχι σε ένα βράδυ, σε ένα εικοστατράωρο. Πώ θα μα θεωρούσε εμά που του τα λέγαμε. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε, να το τολμήσουμε. Το βάζουμε στην άκρη, συνεχίζουμε εμεί με τα υπόλοιπα. Η Άννα είναι Γαλαντόμα κάλεσε και δεν θυμάμαι τώρα ποιο όνομα να πάει στα Γιάννενα. Συγγνώμη, μπορώ από μία κουβέντα στον κύριο μας Γιάννη. Κύριε Γιάννη, έχετε έρθει στα Γιάννενα. Γιάννενα! Με γιο παπούτσια Γιατί εγώ είμαι από τα Γιάννενα και εκεί δεν είναι γυάλινο πύργο και γυάλινο κόσμο. Έχει και ανθρώπου. Με γιο παπούτσια Εντάξει, δεν με γνωρίζετε προσωπικά Σας προσκαλώ να έρθετε να γνωριστούμε, να συζητήσετε μετά, μπορούμε να, μετά μπορείτε να με κρίνετε καταρχάς προσωπικά Αλλά όσον αφορά την πολιτική την οποία πρεσβεύω Την οποία την πρεσβεύω με ειλικρίνεια και συνέπεια Εγώ σας λέω ότι αυτό είναι ο μόνος δρόμος Αυτό πρεσβεύω δηλαδή, ο κόσμος το άμας μουτζώνει Να Να Εσφουγκάριζε και έκλεγα. Εσφουγκάριζε και έκλαιγε Λοιπόν, μάθαμε ότι τα Γιάννε να έχουν και ανθρώπου. Γιατί κάλεσε η Άννα Μισελ τον Κυριάννη, ελάτε στα Γιάννε, να έχει και ανθρώπου εκεί, δεν είναι για γυάλινο κόσμο. Οπότε μάθαμε κάτι σωστό, πληροφορίε να μαζεύει κανεί, κυκλοπαιδικέ γνώσει, οι, οι οποίε δεν ξέρει ποτέ ο, ο ποιοδήποτε πού θα μα χρειαστούν Θα μάθουμε τώρα πώ ακριβώ συνέβη αυτό που εσφουγκάριζε ο άλλο και έκλεγε. Σα καλώ όλου να συγκινηθείτε. Και ένα γεγονό που πραγματικά δεν μπορώ ποτέ να ξεχάσω ήταν όταν πήγα φαντάρο την πρώτη νύχτα, βάλανε τον λόγο των πτυχιούχων να σφουγγαρίσει ε, το θάλαμο που ήταν οι Αρμενιστέ, δηλαδή οι ναύτε καταστρώματο. Αυτοί που ναι. κάνανε ναύτε. Ναι. Αυτοί ήτανε ψαράδες και από το εμπορικό ναυτικό. Και του είχαν βάλει όλου στα κρεβάτια του. Αυτή τα πάρουν στα κρεβάτια του, για να μην ελοχλούν και εμεί από κάτω σφουγγαρίζαμε. Και ξαφνικά αρχίζει πρώτη νύχτα ε, που τα περνάγαμε στον Όλο ο θάλαμος, δηλαδή 200 άτομα, και τραγουδάει ένα τραγούδιο που δεν έχω ξανακούσει εγώ, «Θα φύγω, Μπανούλα, μην κλάψεις για μένα». Εσφουγκάριζα και έκλαιγα. Σώπασε, κύρα δέσπινα και μην πολύ δακρύζεις. Υπέροχη σκηνή. Γεννήθηκε ο Οικονομαία, τον πήραν τα κλάματα εκεί, υπέροχη σκηνή να είναι ο Πάγκαλο τα Τέσσερα, να σφουγγαρίζει, έστω και νέο, να τραγουδάνε όλοι εκεί μαζί το Θαφίγο Μανούλο που δεν το είχε ακούσει το τραγούδι, και ήταν και τότε αριστερό το Κουκουέ. Δεν είχε ακούσει το κομβικό τραγούδι τη μετανάστευση και τη ξενιτιάς από το Στέλιου Καζατζή. Διλεπτομέρειε τώρα όλα αυτά και έβαλε εκεί τα κλάματα, τώρα από το σφουγγάρισμα, από τη χλωρίνη, από τη συγκίνηση. Από κάτι άλλο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Βάλτε ο καθένα, υποθέστε ότι ακριβώ θέλετε μέσα θα πέσετε. Εδώ είναι η ελληνοφρένεια πάντως με όλα αυτά. Τα πάρω πολύ ωραία. Ποιος τα γράφει, ποιος έχει τέτοια κέφια και κάνει το σεναριογράφο σε αυτή τη χώρα και έχει διαλέξει το καλύτερο cast. Ε, δεν το ξέρουμε. 2 208 200 τηλέφωνο επικοινωνίας ίσως να υπάρχει και Θεός. Μέλη στέλνετε στη διεύθυνση του και φάτο πάρα πολύ. SMS γράφετε ριέλα, αφήνεται κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. 100. Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και με μια απάντηση, μπορεί να θεωρηθεί και απάντηση, του Σαμαρά στον Άδωνη και το Στίχημα. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός να πάει να τεινάξει τον αέρα αυτά που πετύχαμε. Κύριε Βασίλη. Και εις γνώση του να επιλέξει να επιστρέψει χώρα στον Ιούνιο του 12. Ε, Μαρίνα. Είναι δυνατόν. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Είναι άνθρωπο, κατά Για βάζω και στοίχημα. Never again. Ποτέ ξανά. Oh, oh, oh. Κύριε Βασίλη, oh, oh. ο Θεός βοηθό. Ε, Μαρίνα, ο Θεός Βοηθός Μουσική Κύριε Σκουλέτη, ο Θεός Βοηθός Ο Θεός Βοηθός Κώστα Θα φύγω Μπανούλα, μη κλάψεις για μέρα Στα τσακίδια Η χώρα έχει αυτή τη στιγμή πλεονεκτήματα στον αγροτικό τομέα. Μπορεί να, να κατορθώσει να είναι η καθα, ο καθαρό λαχανόκημο τη Ευρώπη, να το πω έτσι. Πάντε σε μέρα, νύχτα, λιώνω. κατά του ελληνικού στρατού υπηρετών επί 18 μήνες στον ευρώ για να για κουμάθος. Αναφέρομαι. Είναι μου, γίνεται να κερδίσεις, να και Ο Θεός βοηθός. Αναφέρομαι. <συμή> Έχει σύγχωρεθεί ένα μεγάλο κομμάτι του χρέου μας. <συμή> <συμή> <συμή> Είναι μου, γίνεται να Never again. Ποτέ ξανά. Θα φύγω, Πανούλα, μην κλάψεις για μένα. Στα τσακίδια... δυνατόν ο ελληνικό λαό να πάει να τυνάξει τον αέρα αυτά που πετύχαμε, κύριε Βασίλη. Και ει γνώση του να επιλέξει να επιστρέψει η χώρα στον Ιούνιο του 12 ε, Μαρίνα. Είναι δυνατόν. Εγώ δεν πιστεύω τα γίνει. Είναι δυνατόν, γιατί θα κερδίσει. Για βάζω και Never again. Ποτέ ξανά. Ναι, έρχεται ο άλλο ο ψύχραμο. Έχει μιλήσει και με τη Μέρκελ και ξέρει τι ακριβώ θα συμβεί. Never again. Πότε ξανά η απάντηση στο στίχημα που θέλει να βάλει. Το λέμε για να τον σώσουμε, μην τον καταστρέψουμε. Τον άδονη. Γεωργιάδη αν και ακόμη δεν έχει μπει ποσό στο συγκεκριμένο στίχημα. Στην ανεργία τα πάμε πάρα πολύ καλά, πρώτη χώρα στην Ευρώπη, έρχεται και η Ισπανία νομίζω, με πολύ έτσι γρήγορους ρυθμούς, αν και έχει βγει από το μνημόνιο παράξενο. Τα πάμε πάρα πολύ καλά, τόσο καλά που όπως θα ακούσουμε από το Σιμόκια μπορούμε να διδάξουμε και τεχνογνωσία. Κύριε Δίκογλου, ένας απλός Έλληνας πολίτη θα κάνει το εξής σκεπτικό και θα ενδεχομένως να, το, να κάνει την ίδια σκέψη και ένας Ευρωπαίος πολίτης ότι πώς γίνεται η χώρα με την τόσο μεγάλη ανεργία να έρθει να μας μιλήσει για αντιμετώπιση της ανεργία. Μα δεν είναι λογικό η χώρα που έχει υποφέρει περισσότερο από την ανεργία που έχει γιατί πραγματικά δίνουμε, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα το πώς αντιμετωπίζεται αυτός ο εφιάλτης να μην έχουμε να προσφέρουμε Έχουμε και την εμπειρία και έχουμε βρει και λύσεις. Μπράβο! <στοί> Άριστη εμπειρία, το know-how όπως λέμε και κυρίως έχουμε βρει λύσεις, αυτό για την ενέργεια. Δεν τις έχετε δει τις λύσεις, φθέτε εσείς που και ανεργείστε και δεν έχετε δει τις λύσεις που ο κεδίκοκλου τις έχει βρει και θα διδάξει την υπόλοιπη Ευρώπη πώς ακριβώς αντιμετωπίζεται ή πώς αυξάνεται η ενέργεια. Διαλέγετε και παίρνετε. Γεια σα, Αποστόλη. Yeah. Ακούγοντα αυτά για το φαρμακονήσι θυμήθηκα τι είχε γίνει τότε με την καταστροφή τη Μέγνη. Που οι πρόσφυγε πήγαιναν μέχρι τα συμμαχικά πλοία και οι σύμμαχοι του έριχναν μέσα στη θάλασσα για να πνιγούν. Ναι, αλλά είναι διαφορετικό γιατί τότε οι πρόσφυγε ήταν Έλληνε. Ναι, ναι, ναι. Άλλο Έλληνα, άλλο υπάνθρωπο. Το Συγνώμη, συγγνώμη, να τα λέμε. Και ξέρει πότε, τότε που έγινε ο συνοστισμός που είπε η ρεπούση. Ε? Ποια ρεπούση. Α, η ρεπούση που ψηφίζατε και βγήκε ναι, ναι. Ναι, ναι, τότε με τον συνωστισμό που πέφτουν στη θάλασσα και πηγαίναν στα καράβια των συμμάχων και οι σύμμαχοι τους φερόντουσαν ανάλογα. Κατάλαβες? Ναι, ήταν Έλληνες. Ναι. Κατάλαβα να λες. Α, όχι, εγώ το ναι. λέω. Κατάλαβα. Α...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 To apostoli? Ego. Γεια σου! Yeah. Γιατί δεν το σηκώνει, βρε Αποστόλη, το τηλέφωνο από τι 1 η ώρα το παίρνω? Είχε κόσμο, μάλλον. Είχε κόσμο. Να, τι θέλετε τώρα? Τι θέλω, τον Αποστόλη! Εγώ είμαι, τι θε, λέγε, μίλα! Αμάρι, oh, τι φωνάζει, γιατί φωνάζει? Έχω νεύρα. Έχει νεύρα? Ναι. Γιατί? Τώρα τι να σου λέω, Εμείς, Έχω νεύρα ε... με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είπα, μα μαζευτούν λίγο. Έλεω! <laughs> Και εσύ σημό στην κεφαλονιά, α μαζευτούνε. Βρε απ μια από τι 1 ώρα σε παίρνω Τηλεφωνώ. Τι θέλει, παίρνει, με έφαγε. Ναι, σέφαγα. Λοιπόν, άλλη φορά θα το σηκώνει. Ωραία, τίτα. δεν θε να μου πει τίποτα καταλαβαίνω. Να μου πει ότι παίρνει από τη μία η ώρα, ότι έχει την συνασχετήση που δεν με βρήκε. Αυτό θε να πει μόνο. Όχι, Και δεν γιατί... ήθελε να πει κάτι από την αρχή, απλά πήρε να με τεστάρει. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Αυτά στι σχέσει είναι καταστροφικά. Α, έτσι, έτσι. Ναι, άντε, γεια. Χωρίζουμε. Γεια.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 και Άστο. Καλημέρα. Καλημέρα. Ερία Λεσάιμ, δεν είναι εκεί ε, Μπορείτε να συνδέσετε στο, με το τμήμα με τις επιταγές. Ε, ε, πέρα, ότι έχουμε και τμήμα για επιταγές ειδικό και υπάρχει μια υπάλληλο που δουλεύει και μιλάει για αυτό το θέμα το όλη μέρα. Κατάλαβα. Που έπεσα. Μα καταλάβατε που πέσατε, αλλά για εδώ ήσασταν κιόλα. Ότι έχουμε φτιάξει τμήμα ειδικό για επιταγές Τι Έχουμε ένα άλλο τμήμα για τα DVD, ένα τμήμα για τα CD. Λοιπόν, λέει ότι θέλει να σύνδεσαι με και με το συγκεκριμένο τμήμα. Ποιο τμήμα νομίζετε ότι υπάρχει τμήμα τέτοιο. Λοιπόν, υπάρχει ένα τμήμα για την 5η σελίδα, ένα τμήμα για την 6η σελίδα και ένα τμήμα από εδώ και τα τμήματα. Και έβγαμε να μιλήσω για τις επιταγές. τι επιταγέ. Και κερδίσατε. <laughs> τι κέρδισα, τι κέρδισα. Αν τι κερδίσατε, να δώσετε λεφτά να φτιαχτεί το τμήμα. Τώρα να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Έλα. Το ξηρό. Πότε βλέπεις σύλληψη. Δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές. Μία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Πότε δίνεις έτσι σύλληψη. Ε, εκεί γύρω πάντως. Ε, εκεί γύρω, ε. Και αν έρθουν Ά... και οι εθνικές, ου, ου, Θα τελειώσει η Σάββατο, και... απόγευμα. <laughs> Έλα, γεια. Η χώρα έχει αυτή τη στιγμή πλεονεκτήματα στον αγροτικό τομέα. Μπορεί να, να κατορθώσει να είναι η καθα, ο καθαρός λαχανόκηπος τη Ευρώπη, να το πω έτσι. Καθαρός λαχανόκηπος είναι ένα όραμα που μπορεί να γίνει και θα γίνει και ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά να γίνει πραγματικότητα. Η κυρία Μιράντα εξαφά ήταν και αυτή χθες την εκπομπή το βράδυ. Ήταν κάποτε και στέλεχο του Δουνουτού, ήταν και σύμβολο του Μητσοτάκη όταν ήταν πρωθυπουργό. Ο Μητσοτάκη, για να καταλάβετε, είναι μια κυρία που κάθεται εκεί, ρομπότ, κανονικό. Δεν γυρίζει, δεν μιλάει, δεν γελάει, δεν διακόπτη μιλάει όταν τη απευθύνουν βέβαια το λόγο. Και το κυριότερο, λέει το ίδιο ποίημα εδώ και χρόνια με τον ίδιο ακριβώ ανέκφραστο τρόπο. Αλλά χτε βρέθηκε απέναντι από πολίτε. Η κυρία Ξαθάμι λέει ότι πρέπει να πουληθούν όλα και κοινωνική πολιτική, τίποτα. Εάν οι ΔΕΗ ήταν ιδιωτικοί, θα υπήρχαν κοινωνικά τιμολόγια. Και εν πάση περιπτώσει, για να δούμε λίγο τι επενδύσει γίνονται. Πουλήθηκε η Ολυμπιακή. Υπήρχε καμιά θέση στην Ολυμπιακή, αυξήθηκαν οι θέσει εργασία. Πουλήθηκε ο ΠΑΠ. Και από ό,τι λένε, εγώ δεν είμαι ειδικό. 650 εκατο... εκατομμύρια που το δώσαν είναι τα ετήσια κέρδη του ΟΠΑΠ. Μήπω υπάρχει κανένα προκήρυξη στον ότι προσλαμβάνουν κόσμο. Γιατί εγώ δεν το είδα. Πουληθήκαν, ξεπουληθήκαν όλα αυτά. Τα δύο μεγάλα ναυπηγεία Είδατε καμιά προκοπή Όλοι οι Τα ξεπουλάνε όλα Και δεν ξέρω τι σκοπό έχουν Ναι κυρία Εξάρθα Το παράδειγμα του ΟΤΕ δεν είναι ένα παράδειγμα που σας γεμίζει αισιοδοξία Θυμάστε Εντάξει Ούτε και ο Κόσκο, εντάξει χιλιάδε. Να δούμε τα υπόλοιπα. δούμε τα υπόλοιπα. στον παιδιά. Αν, αν μιλάμε για την ανεργία. Ναι, επειδή, επειδή ήταν υπεράριθμη βεβαίω. Όταν είναι υπεράριθμοι, θα υπάρξουν μειώσει του προσωπικού. Και αμφιλεγόμενε εθελούσιε. Το θέμα είναι. Για να είναι γίνει αποδεκτό το μέτρο, για να οι μετρήσει δείχνουν ότι οι ιδιώτε μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίε πολύ φτηνότερες και καλύτερε από το δημόσιο. Ξεκινώντα από την υγεία, ε, την αποκομιδή των σκουπιδιών, του παιδικού σταθμού και την ίδια την παιδεία. Ωραίε απόψει, πραγματικά ωραίε, αρκεί να έχει κανεί χρήματα να πάει στου ιδιωτικού παιδικού σταθμού, σχολεία και κυρίω νοσοκομεία. Α έπει και στα δύσκολα, τα ιδιωτικά νοσοκομεία καταφεύγουν στα κρατικά νοσοκομεία. Και η φράση Ο ΤΕ δεν σας γεμίζει αισιοδοξία. Όντω, όλη η Έλληνε είναι επειδή είναι Γερμανικό. Δεν νομίζω να θα μπορούσε να ήταν δανέζικος που είναι και τη μόδας ή σουηδικός που επίσης είναι τη μόδας ή και κογκολέζικος αλλά δεν είναι, είναι γερμανικός οπότε αυτό και μόνο γεννά και δημιουργεί αισιοδοξία ή τώρα απευθύνεται στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ θέσεις εργασίας χωρίς επενδύσεις δεν υπάρχουν Καταρχήν... να, ξυ... να συνενοηθούμε άρα αυτό το οποίο λέμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον λέω εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι... Δεν έχετε κανένα λόγο να το κάνετε αυτό. Σοβαρευτείτε, διότι αυτή η χώρα δεν αντέχει. Τα λέει τώρα, τα λέει έτσι, τα λέει κυριλέ, τα λέει από εδώ. Αναγκάστηκε να τα πει και διαφορετικά για να συνονοηθεί με του συντρόφου του ΣΥΡΙΖΑ. Στέλνει η μήνυμα εδώ είναι Σακροάτριας, Ακροάτρια, Άντι, Ακροάτρια μάλλον. Μπορεί και ναι. Και λέει, η εκπομπή από σάτιρα έχει καταντήσει προπαγάνδα. Μας προσβάλλεται αγαπ Η αγαπητέ, προπαγάνδα είμαστε πάντα. Δεν ξέρω τι νομίσατε. Δικό σας το πρόβλημα, λύστε το. Εμεί πάντα ήμασταν προπαγάνδα, δεν ήμασταν σατυρική εκπομπή. Το λέμε με διάφορου τρόπου. Το δε θέμα είναι σάτυρα. Με ήταν και ερωτηματικό μου, το γράφει από πάνω. Η δε διεύθυνση του mail είναι Nasdaq. Nasdaq, αν θυμάμαι καλά, ήταν το κόμμα του Χίτλερ. Το κόμμα αυτό που σάρωσε εκεί στι εκλογέ, με τη συγκατάθεση των Γερμανών πολιτών, έφτασε στο υψηλότατο 43% και με το που πήρε την εξουσία, κατήργησε όλα τα υπόλοιπα. Κάποιου λαού γειτονικού, κάποιε αρχέ τη παγκόσμια σκέψης και διανόηση, αρχέ τη ανθρωπότητα και έφτασε εκεί που έφτασε και τη Γερμανία. Και το ίδιο το ΝΑΣΔΑΚ κατέληξε εκεί που κατέληξε. Αυτά προ τον ΝΑΣΔΑΚ, αντί που την λέξη σάτυρα τη γράφουμε ήταν και ρωτάει αν έχουμε καταντήσει από Σάτιρα. Προπαγάνδα λαός ακολουθεί. Να σε ρωτήσω κάτι. Απορεί τώρα και ο Θήμιος και στα αγχωριέται και αγχώνεται με τα μηνύματα που στέλνουν για το φαρμακονήσι. Όταν αυτά τα που στέλνουν αυτά τα μηνύματα βλέπουν φωτογραφίες των παππούτους με λάφυρα τόματα και κεφάλια αγωνιστών, περιμένει τίποτα καλύτερο. Φασισταριά και τότε, φασισταριά και τώρα. Υπάρχει καμιά διαφορά. Καμία. Όχι. Το βασικό είναι όμως ότι προχωράνε οι κοινωνίες. Πού είσαι ρε Τόλη να πούμε Δηλαδή πρέπει να φέρουμε τράγο ρε φίλε Για να σε πιάσουμε να μας κάνει ευκέλαιο Φέρε τράγο, Έλα, Φέρε, τράγο. Να κινηθεί και η αγορά φίλε έτσι, Να κινηθεί και η αγορά έτσι. δεν κατάλαβα Αυτοί θα γίνουνε κλέφτες Έτσι έτσι έτσι έτσι φίλε είσαι μεγάλος Είσαι το ίδιο μου από του Θεσσαλονίκη Σε παίρνω. Έλα έτσι. ρε φτάσαμε και εκεί πάνω να είμαστε είδωλά Μα αρέσει <ΣΣ>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 Λοιπόν, Ήδες. για τον Νότι, τόση προπαγάνδα, τόσο ομελάνη, τόσε δηλώσει. Δεν βρέθηκαν ρε παιδί να κάνουν μια χωρέ περίοδο στο κέντρο να γεμίσουν τα ούγκανα το κέντρο. Έλατε, ε? έλατε. Έτσι, μια χωρέ περίοδο. Σημασία ρε, βέβαια το... σε αυτό έχει, σύμφωνα έχει, με αυτά που είπε ο Νότης, ότι ο Νότις αποφασίζει με ποιον θα συνεργαστεί και ποιο θα αποχωρήσει από το σχήμα του. <laughs> σε αυτή την περίπτωση όμω ένα δημοπολόγησε ότι μπορεί ο κόσμο να αποφασίσει να αποχωρήσει από το σχήμα του. Το Ακριβώ. Άκουρε τι έχουν πάσει την καινούργια χρονιά. Μ' έχουν πει δύο φορές Γεωργιάζης. Απαπα! Ρε τέτοια προσβολή ρε φίλε να πούμε από κολλητό μου. Ή λέγα μα είσαι καμπνίζεις κάτι τσιγάρα, κάτι κρασούς να πούμε. Τι τσιγάρα, κανονικά ή άσπερα. Κανονικά μωρο, εντάξει. Α, κανονικά. Βιο... Γιατί με το κανονικό Βιο... γίνεσαι, για πες. Βιολογικό ρε. Σε έρω, Ήλγα, α... κάτι μα είσαι με πάνε ρε φίλε. Στεναχωριστά, δηλαδή πιο μεγάλη προσβολή στη ζωή μου δεν έχω ξανίσει. Κοίταξε το... να δει, θα μπορούσα να σε πούνε και κωστή χατζηδάκι. Θα του σήκωνε στο φορτίο, Ε, όχι τόσο πολύ. Γιατί καλά, και δύο είναι στα όρια τη ξεφτύλλα. Α, όχι, έχει δίκιο. Ο ένα είναι ο ορισμό ξεφτύλλα. Συγνώμη. Από Σταόλη, Ναι. Θα μου κάνει λιγάκι τον παλούρδο. Τι θα κάνω, τον παλούρδο. Βάλε κέρμα. Τι? Λεφτά, παιδί μου, θα πληρώσει. Δεν γίνεται έτσι ο παλαιόδοξο. Έτσι, γιατί δεν το αγκάζει. Έτσι, πω το παραγγέλνει σαν zoombox. Α, είστε χάμω. <σοκίλω> να βάλει τηλεόραση. <σοκίλω> Δευτέρα και Τρίτη, <σοκίλω> 10 παρατέτατο στον α. Ε, Το βλέπουμε φωνατικά, αυτό το ξέρω. Ωραία. Και την επόμενη μέρα το πρωί το ανεβάζουμε στο site μα, το επίσημο site μα, ελληνοφrenianet.gr. Μα, <σοκίλω> σα παρακαλώ <σοκίλω> πολύ, κύριε, συντάξτε, <σοκίλω> κάντε <σοκίλω> το <σοκίλω> λιγάκι. Άι, Χτε το Χαρδαβέλα είπε ο Άδενη και είπε ότι έχει δίκιο το Κουκουέ για αυτά που λέει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα ακούσει τον Άδενη και μιλάει καλά για τον Κουκουέ και στι προηγούμενε εκλογές ο, ο, ο, ο Μη Τετάκη έλεγε το Κουκουέ με τη σοβαρή του στάση και χαμογέλαγε στο Σκάι, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. <συσκά> καλά, μην πα <συσκά> μακριά, μην πηγαίνει μακριά. Εδώ αρχίζει να μιλάει καλά ο Μπάμπη για το ΣΥΡΙΖΑ και να λέει καλά λόγια για το Μηλιό. Αυτό να σε ανησυχεί όχι για τον Μπάμπη, για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η δουλειά του Μπάμπη και τον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 NASDAQ είναι ο δίκτης. NASDAQ ήταν το, τα αρχικά του κόμματο του Χίτλερ. Εγώ το έκανα λάθος ναι, δεν θυμόμουν το τελευταίο γράμμα. όμως δεν είναι και τυχαίο το λάθος διότι κάθε σοβαρό χρηματιστήριο, κάθε δείκτη χρηματιστηριακό σοβαρό, ψεύδεται τον εαυτό του, όταν νιώθει ότι κινδυνεύει, και συμβαίνουν αυτά στην ιστορία τη ανθρωπότητα, θα καταφύγει σε κάθε ΝΑΣΔΑΠ με πει ε, για να θωρακίσει τα συμφέροντά του απέναντι στους λαούς που υποτίθεται, έτσι λέει μια παλιά Κινέζικη παροιμία, πρέπει να διεκδικούν τα αυτονόητα από αυτούς που ε, δεν βγάζουν τίποτα και έχουν τα πάντα, ενώ οι ίδιοι εργαζόμενοι βγάζουν τα πάντα και δεν έχουν τίποτα. <Κι> Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη Παρασκευή για την εκδήλωση που έγινε χτες, ε, μνήμης εκδήλωση για τον Πάνο Τζαβέλα, στο ρυθμό, στην Ηλιούπολη. Πήγε πάρα πολύ καλά, τι πάρα πολύ καλά έγινε χαμός. Έτσι λοιπόν, αποφάσισαν όλοι οι Αρμόδιοι να γίνει και την άλλη Δευτέρα και αν χρειαστεί και την παράλληλη Δευτέρα. Και όσο πάει, όσο υπάρχει ζήτηση από τον κόσμο. Οπότε, όλοι εσεί που δεν το προλάβατε χθε, θα κάνουμε αναφορά και μέσα στη βδομάδα. Την Δευτέρα που έρχεται, πάρετε από τώρα, κλείστε, γιατί ήδη είναι αυξημένη η ζήτηση και θα συνεχιστεί και τι επόμενε Δευτέρες Και εμεί δεν προλάβαμε να το δούμε. Οπότε, κάποια στιγμή, κάποια Δευτέρα θα πάμε και εμεί να το δούμε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο όπω μα είπαν όσοι το παρακολούθησαν. Τι περιθώρια έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να βελτιώσει το βελτικό επίπεδο wow. του Έλληνα... Wow. Έλληνα Η χώρα <laughs> έχει αυτή τη στιγμή πλέον στον αγροτικό τομέα. <Ρι> Μπορεί να, να κατορθώσει να είναι η καθα, ο καθαρός λαχανόκηπος της Ευρώπης, να το πω έτσι. και <Ρι> θα και <Ρι> Το χειρότερο από όλα είναι να μας κυριεύσει η απογοήτευση! Προπέδια θα μάθαινα και δόλμαδοδα για θα θα και δόλμαδοδα και Ο καθαρός λαχανόκυπος της Ευρώπης να θα το πω έξι! 10 τα τρώγανε με χάχανα. οι τα <Τι> με Ο καθαρός λαχανόκηπος της Ευρώπης να το πω έτσι Έτσι λοιπόν κλείσαμε με ένα τραγουδάκι για να πάμε στο λαό Ο οποίος θα μας πάει στον Γιάννη στο μαγκαζίνο Και το βράδυ που κάθε Δευτέρα και Τρίτη 10 παρα 10 Τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στον Αλφα Γεια σας. Ναι Γεια σου Απόσταλε Γεια Είδα ένα όνειρο Όχι. Oh και εσύ, κι εγώ, τι έγινε, είδες κι εσύ κανένα κύμα μεγάλο να έρχεται από αυτά που δεν έχουμε συνηθίσει, <ΣΣΣ> είδα κι εγώ ένα τέτοιο όνειρο, το δε. <ΣΣ> φοβάμαι μην γίνει πραγματικότητα, μην ξυπνήσω και μου <ΣΣ> γιατί στον ύπνο μου κοιμάτιζαν όλα, δεν καταλάβαινα, δεν ξεχώριζα, <ΣΣ> ήταν όλα κοιματιστά, είχα τρελαθεί, Λέω, τι όνειρο είναι αυτό, πανικός. Και λέω, Α τσιμπηθώ να ξυπνήσω να δω αν κοιμάμαι. τελικά. Αλλά λέω ότι θα ξυπνήσω, θα κάτσω να το απολαύσω. Και ξέρεις τι έκανα, Έκατσα και το απόλαυσα. Χυματιστά. <χει> Αποστάλη μου. ναι. Τι κάνεις. Είμαι η Μαρία από Βρυξέλλε με τα Οθωμανικά, με θυμάσαι. Για να θυμηθώ, για να θυμηθώ. Που σου έλεγα για Κωνσταντινούπολη, δε φτωχό. Μαρία, άνομα λιάρα. Εσύ Άρα. είσαι? Ναι. Αχ, ναι. μανίτσα, πόσο μου λείψε. Θυμάσαι την ώρα που, που περνάγαμε που σε ταχτύρδιζα στα γονατάκια μου. Αχ, ναι, ναι, ναι. ναι τι κάνω... Και πήγε στι Βρυξέλλε, Μωρή, στα διάλογα να πάνα παίρνεσαι με του Βρυξέλλεσου. Αχ, ναι, και να δει ποιο πετυχαίνω, θυμάσαι. Ποιο πετυχαίνει, σίγά που του κοιτά. Για τον μπάγκαλο, θυμάσαι. Uh, <afterward> ναι. Τι πιο uh, πέτυχες Τώρα uh, uh, ξέρεις πιο πέτυχαμε Το Σαμαρά Ήσουν μέσα σε αυτούς πήγαν και τον κράξαν εκεί πέρα στι Βιξέλλες στο, Στην πρώτη επίσημη τηλετή την προεδρία Τι Καλά, ενημερωμένος σε βρίσκω. Ναι, με, με, με ενημερωμένος. Ό,τι γίνεται στις Βιξέλες εγώ το ξέρω. Μπράβο. Έχω το... σύνδεσμο. Λοιπόν, το πετύχαμε στο δρόμο το Βενιζέλο, πάλι, τυχαία, Κυριακάτικα έτσι. Είχαμε βγει για την πισίνα και το... Το Βενιζέλο ή το μπάγκαλο. Το Βενιζέλο το λέω. Πα, πα. Μα ναι, άσε. Τι συνέβη. Δη...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 Χώρα. Μα σε παρακαλώ, βεδάκι μου, γι' αυτό σου λέω. Είδες, εμείς σου βλέπουμε κάθε μέρα και έχουμε συνηθίσει, δεν λέμε κάτι. Έλα, από εσύ. Εγώ. Ε, απολυμένος Coca-Cola είμαι, άμα θέλει, να κάνεις μια ανακοίνωση για αύριο. Αν θέλει την σε παρακαλώ. Πες τη Μεσίνη, να ανακοίνω επί τόπου. Λοιπόν, αύριο στις 6.30 το απόγευμα υπάρχει η βορία ελεγγύης προς τους απεργούς Coca-Cola, το άγαμα στη Θεσσαλονίκη. Ελα, μου Ελα. Το Πασόκ δεν το πιάνει ούτε αστραπές ούτε κεραυνό. Δεν πεθαίνει με τίποτα. όσο και να φωνάζει ο λαό. Ναι, το Πασόκ δεν πεθαίνει με τίποτα. Αυτοί οι κολόγεροι που ψήφιζαν Πασόκ όμως, σιγά σιγά εκιμούνται που το. λέμε, εκιμούνται. Να ολοκληρώσω, αγάπη μου, κοίταξε να δει. Έχει το αλεξικέραυνό του, τον Αλέξο Τσίπρα. Το Πασόκ έχει αλεξικέραυνο, τον Αλέξο Τζίπρα, κατάλαβε. Οπότε θα έρθει πάλι στα πράγματα.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 να πάει να τεινάξει τον αέρα αυτά που πετύχαμε Κύριε Βασίλη. και η γνώση του να επιλέξει να επιστρέψει χώρα στον Ιούνιο του 12 Ε Μαρίνα Είναι δυνατόν, εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει Είναι άνθρωπο, κατά την κερδίση, για βάζω και Never again, ποτέ ξανά Κύριε Βασίλη, ο Θεός βοηθός Ε Μαρίνα, ο Θεός βοηθός, ο Θεός βοηθός. Ο Θεός βοηθός. Ο Θεός βοηθός. Κύριε Σκουλέτη, ο Θεός Βοηθός Ο Θεός Βοηθός Κώστα Θα φύγω μπαλούλα, μη κλάψεις για μένα Στα τσακίδια Η χώρα έχει αυτή τη στιγμή πλεονεκτήματα στον αγροτικό τομέα. Μπορεί να, να κατορθώσει να είναι η καθα, ο καθαρό λαχανόκηπο τη Ευρώπη, Να το πω έτσι. Πάντα σένα, συλλόγιε, με μόνο. και μέρα νύχτα, κατά απονομή του ελληνικού στρατού υπηρετών επί 18 μήνες στον ευρώ για να σημώσουμε για Αναφέρομαι. Είναι άμμο, γίνεται να κερδίσεις, γιαβάζω και στιγμή μου Ο Θεός βοηθός Αναφέρομαι Έχει σύγχωρεθεί ένα μεγάλο κομμάτι του χρέου μας Είναι άμμο, γίνεται να κερδίσεις, γιαβάζω και στιγμή μου Never again, ποτέ ξανά <patreon> Θα φύγω, πανούλα, μην κλάψεις για μένα. Στα τσακίδια.